Οδυσσέα ελίτη, τα ελεγία της Οξόπεντρας. Ακινδύνου, ελπιδοφόρου, ανεμποδίστου. Τώρα, στη βάρκα, όπου κι αν μπει, άδεια θα φτάσει, εγώ αποβλέπω, σε έναν μακρύ θαλασσινό κεραμικό, με κόρες πέτρινες και που κρατούν λουλούδια. είναι νύχτα και αύγουστος, τότε που αλλάζουν τον αστερισμόν οι βάρδιες. Και τα βουνά έλαφρα, γεωμάτα σκοτεινών αέρα, στέκουν λίγο πιο πάνω από τη γραμμή του ορίζοντα, ως μέσ, εδώ ή εκεί καμένου χόρτου. Και μια λύπη άγνωστη γενναίας, που από ψηλά κάνει ριάκι πάνω στην αποκοιμισμένη θάλασσα. Λάμπει μέσα μου, κείνο που αγνώ, μα ωστόσο λάμπει. Άχ, ομορφιά, κι αν δεν μου παραδόθηκες ολόκληρη ποτέ, κάτι κατάφερα να σου υποκλέψω. Λέω, κοινό το πράσινο κόρης οφθαλμού που πρώτο στον έρωτα και τάλο το χρυσό που όπου και αν το τοποθετείς ή ουλίζει. Τραβάτε τα κουπιά ή στα σκληρά εθισμένη. Να με πάτε κει που οι άλλοι παν δεν γίνεται. Δεν εγεννήθηκα να νοίκω πουθενά. Τη μαριότη του Ρανού, Κι πάλι ζητώ να αποκατασταθώ Στα δίκαιά μου. Το λέει κι ο αέρας. Από μικρό το θαύμα είναι λουλούδι και άμα μεγαλώσει, θάνατος. Αχομορφια. μορφιά, σήθα με παραδόσεις Καθώς ο Ιούδας. Θα' είναι νύχτα και Αύγουστος. Πελώριες άρπες που και που θα ακούγονται. Και με το λίγο της ψυχής μου κυάνω, Η όξο πέτρα μέσα από τη μαυρίλα θα αρχίσει να αναδύεται. Μικρές θεές, προαιώνια νέες, ή ήλιδες, Με στεφάνια σιμή και με πρασίνο πάπτε Γύρω μου άδοντας θα συναχτούν, Τότε που και του καθενός τα βάσανα θα εξαργυρώνονται. Χρώματα βότσαλου πικρού τόσα. Με περώνε πόνου όλες σου οι αγάπες, τόσα, του βράχου η τύρφη και του άφραχτου ύπνου σου η φρικαλέα ραγισματιά, δυο φορέ τόσα. Όσπου κάποτε ο βυθό, μόλο του το πλανκτόν κατάφωτο, θα αναστραφεί πάνω από το κεφάλι μου. Κι άλλα, ω τότε ανεκμιστήρευτα, σαν μέσα από τη σάρκα μου εδωμένα, θα φανερωθούν. Ιχθείς του εθέρος, Έγιες με το λιγνό κορμί κατά κυμάτων, του νηροβλήτη, Ενώ μακριά στο βάθος Θα γυρίζει ακόμα η γη Με μια βάρκα μαύρη και άδεια Χαμένη στα πελάγια λα Λαπαλίντα μόρτε Άοσμος κι όμως πιάνεται όπως άνθος από τα Ρουθούνια ο θάνατος. Μεσολαβούνε κτίρια σιωπηλά, τετράγωνα, Με απέραντους διαδρόμους, αλεπίμονα, Ή ως μη περνά πτυχές από λευκά σεντόνια, παραπετάσματα, σ' όλο του δωματίου το μάκρος, Κάποτε μία ξαυνική αντανάκλαση φωτός, Ύστερα πάλι μόνον η παραπετασματα σ ολο του δωματιου το μακρος καποτε μια από τα μαξίδια, κι η παλιά λιθογραφία με την εικόνα του Ευαγγελισμού, όπως φαίνεται μέσα από τον καθρέφτη. Οπότε, με το χέρι απλωμένο, εκείνος που όπως αγγέλει σιωπά, όπως μοιράζει παίρνει, χλωμός και με ύφος ένοχο, σαν να μην ήθελε, αλλά πρέπει, πιάνει και σβήνει ένα-ένα τα ερυθρά αιμοσφαιρία μέσα μου. Ήδια ο νέο στα κεριά. Την ώρα που έχοντας πάρει τέλος οι δαιήσεις όλες, υπερευκρασίες αέρος και του σύμπαντο κόσμου ή, προπαντός, υπερών έκαστος κατά διάνοιαν έχει, το εκκλησίασμα διαλύεται. Ω, και αν έχω, αλλά πώς, με τι γίνεται τρόπο να φανερωθεί το μη που ενώ με τις σύριδες και με τα νεμοκλήτια ευλαλούν και με χλώες παν κατεβατέσαι τη θάλασσα. Τη στιγμή που και εκείνη ψιθυριστά, κάτι απ' τα αρχαία της μυστικά, όλο ένα εκμυστηρεύεται. Άφωνος μένει ο άνθρωπος. Η ψυχή μόνον, αυτή, σαν μητέρα νεοσών, όπου κίνδυνος κάνει φτερούγα, και από τις καταιγίδε μέσα, λίγα ψίχουλα γαλήνης υπομονετικά συνάζει, ώστε αύριο, μεθαύριο, κίνα που καταδιάνει ανέχεις με καινούριο στυλπνό πτύλωμα στους εθέρες να ανοιχτούν κι ας οι θύρες άδικα στα ουράνια κατοικητήρια. Ξέρει ο άγγελος και δειλά το δάχτυλο αποσύρει, που ξανά ανό το χρυσό γίνεται και μια ευωδία σμύρνας και ούμενης ανεβαίνει ως τον ρόδινο θόλο, μόνο Ανάβουν τα κεριά σ' όλα τα μανουάλια. Ύστερα όλοι ακολουθούν πατημασιές επάνω στα βρεμένα φύλλα. Επειδή και οι άνθρωποι αγαπούν τους τάφους και με ευλάβεια σορεύουν όμορφα λουλούδια εκεί. Όμως από αυτούς, ο θάνατος, κανένας δεν γνωρίζει τίποτε να πει. Μόνον ο ποιητής, ο Ιησούς του Ήλιου, ο μετά κάθε Σάββατο αυτός ο Είναι, ο Ήταν και ο Ερχόμενος. Περασμένα Μεσάνυχτα Περασμένα Μεσάνυχτα Σ' όλη μου τη ζωή. Σαν σε χαμηλωμένο γαλαξία Το κεφάλι μου βαρύ. Κοιμούνται οι άνθρωποι με τα σημαίνιο πρόσωπο. Άγιοι που άδειασαν από τα πάθη και ολοένα τους φυσάει ο αέρας μακριά στον κάβο του μεγάλου κύκνου. Ποιος ευτύχησε, ποιος όχι. Και ύστερα, ίσα τερματίζουμε όλοι, στερνά ένα σάλιο πικρό και στο αξίριστό σου πρόσωπο χαραχμένα ψηφία ελληνικά, που το ένα στο άλλο να αρμοστούν αγωνίζονται, ώστε, η λέξη της ζωής σου η μία εάν. Περασμένα μεσάνυχτα σ' όλη μου τη ζωή. Περνάν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Για ποιάν από τις πυρκαγιές, κανεί δεν ξέρει. Σ' ένα δωμάτιο τέσσερα επί πέντε, ντουμάνιασε ο καπνός. Προεξέχουν μόνον η κόλλα το χαρτί και η γραφομηχανή μου. Πλήκτρα χτυπά ο Θεός και αμέτρητα είναι τα βάσανα έως το ταβάνι. Κοντά να ξημερώσει. Μια στιγμή φανερώνονται οι αχτέ με κάθετα πάνω τους στα βουνά, σκούρα και μόβ. Αλήθεια θα νε φαίνεται, ότι ζω για τότε που δεν θα υπάρχω. Περασμένα μεσάνυχτα, σ' όλη μου τη ζωή, κοιμούνται οι άνθρωποι στον ατους πλευρό, τ' άλλο τους ανοιχτό να βλέπεις που ανεβαίνει κύματα κύματα η ζωή και να είναι τεντωμένο το χέρι σου σαν του νεκρού τη στιγμή που του παίρνεται η πρώτη αλήθεια. Ρήμα των σκοτεινών Είναι άλλης γλώσσας, δυστυχώς, και ηλίου του κρυπτού, ώστε οι όχι ενήμεροι των ουρανίων Να μαγνούν Δυσδιάκριτος Καθώς άγγελος επιτάφου Σαλπίζω άσπρα υφάσματα Που χτυπιούνται στον αέρα Και μετά πάλι αναδιπλώνονται Κάτι να δείξουν Ίσως Τα θηρία μου ταχωνεμένα Ώσπου τελικά Να μείνει ένα θαλασσοπούλι Τορφανό πάνω από τα κύματα Όπως και έγινε όμως χρόνια τώρα μετέωρος κουράστηκα και έχω ανάγκη από γης, που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη Μάνταλα, πόρτες, κρυφακούσματα, κουδούνια, τίποτε Α, πιστευτά πράγματα, μιλήστε μου Κόρες που εμφανιστήκατε κατά καιρού. μέσα από το στήθος μου και εσείς παλαιές αγρικίες Βρύσες που λησμονηθήκατε ανοιχτές μέσα στους αποκοιμισμένους κήπου Μιλήστε μου. Έχω ανάγκη από γης, που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη. Έτσι κι εγώ, μαθημένος όντας να σμικρίνω τα ιώτα και να μεγεθύνω τα όμικρον, ένα ρήμα τώρα μη Όπω όπως ο διαρρήκτης του αντικλίδι του, ένα ρήμα σε άγο ή άλλο η Εύω, κάτι που να σε σκοτεινιάζει από τη μία πλευρά έω ότου η άλλη σου φανεί, ένα ρήμα με ελάχιστα όμω πολλά σύμφωνα κατασκουριασμένα κάπα ή θήτα ή ταφ, αγορασμένα σε συμφερτικέ τιμέ από τι αποθήκε του Άδη, επειδή από τέτοια μέρη ευκολότερα υπησέρχεσαι σαν του δαρίου το φάντασμα, ζωντανούς και πεθαμένους να κατατρομάξεις. Εδώ βαρία μουσικίες ακούγεται και ανάλαφρα τα όριας μετατοπίζονται. Ώρα να δοκιμάσω το κλειδί. Λέω, καταρκυθμεύω. Εμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε άνοιξη μια παράξενη αγριότητα, με παντού βράχια κοφτά και χμηρά θάμνα. Ύστερα παιδιάδες διάτρητες Αποδίες κερμίδες. Τέλος μια θάλασσα μουγγεί Σαν την Ασία. Και ματόκλαδα κύρκης. Ωστε λοιπόν Αυτό που λέγαμε ουρανός Δεν είναι. Αγάπη δεν. Αιώνιο δεν. Δεν υπακούουν τα πράγματα Στα ονόματά τους. Πλησιέστερα του σκοτωμού Καλλιεργούνται οι ντάλιες. Κι ο βραδής κυνηγός, Με θερίου θυράματα επιστρέφει κόσμο. Κι είναι πάντοτε φεύ νωρί. Αχ, δεν υποψιαστήκαμε ποτέ Πόσο υπονομευμένη από θεότητα είναι η γη. Τι χρυσός ρόδου αέναου Τις χρειάζεται να αντισταθμίζει Το κενό που αφήνουμε, Όμοιροι όλοι εμείς μια άλλης διάρκειας που η σκιά του νου μας αποκρύπτει. Ασίνε, φίλε, σοι που ακούς, ακούς της των κίτρων, τις μακρινές καμπάνες, ξέρεις τις γωνιές του κήπου, όπου εναποθέτει τα νεογνά του δειλινό ο αέρας. Ονειρεύτηκες ποτέ σου ένα καλοκαίρι απέραντο, που να το τρέχεις, μη γνωρίζοντας πια ερηνίες. Όχι. Να γιατί καταρκυθμεύω Που οι βαριές υποχωρούν Αμπάρες τρίζοντας Κι οι μεγάλες θύρες Ανοίγονται στο φως του ήλιου Του κρυπτού μια στιγμούλα Η φύση μας η τρίτη Να φανερωθεί Έχει συνέχεια Δεν θα την πω Κανείς δεν παίρνει τα δωρεάν Στον κακό να γέρα Ή που χάνεσαι Ή που επακολουθεί η γαλήνη Αυτά στη γλώσσα τη δική μου. Κι άλλοι, άλλα, σ' Άλλη αλήθεια μόνον έναντι θανάτου δίδεται. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.